Άνθρωποι σε ζωφερούς καιρούς Βάλτερ Μπένγεμιν Μετάφραση Βασίλης του εκδόσει Εκδόσεις Νησίδες 1 Η πολυπόθητη φήμη έχει πολλά πρόσωπα και η φήμη έρχεται με πολλούς τρόπους και σε πολλά μεγέθη από τη μιας εβδομάδα διασημότητα του κεντρικού διηγήματος ενός περιοδικού, μέχρι το μεγαλείο ενός αιώνιου όνόματος. Η μεταθανάτια φήμη είναι μια από τις σπανιότερες και λιγότερο επιθυμητές μορφές της φήμης, ότι είναι λιγότερο αυθαίρετη και συγνά πιο στέρεη από τις άλλες μορφές της, αφού σπανίως αποδίδεται σε απλά εμπορεύματα. Εκείνος που εποφελείται ουσιαστικά από αυτήν είναι ο νεκρός και δεν είναι για πούλημα Τέτοια μεταθανάτια Μη εμπορική και μη προσοδοφόρο φήμη Απέκτησαν τώρα στη Γερμανία Το όνομα και το έργο Του Βάλτερ Μπένιαμιν Ενός γερμανοεβραίου συγγραφέα Που ήταν γνωστός Μα όχι διάσημος Ως συνεργάτης περιοδικών Και των φιλολογικών στυλών των εφημερίδων Επί λιγότερο από δέκα χρόνια Πριν καταλάβει ο Χίτλερ την εξουσία Και ο ίδι Λίγοι ήξεραν το όνομά του, όταν αυτοκτόνησε τις πρώτες φθινοποριάτικες ημέρες του 1940, οι οποίες για πολλούς της γενιάς του και τις ίδιες καταγωγές με αυτόν, αποτέλεσαν τη ζωφερότερη στιγμή του πολέμου. Πτώση της Γαλλίας, απειλή στην Αγγλία, το ισχύον ακόμα σύμφωνο Χίτλερ Στάλιν, που η απειλητική συνέπειά του εκείνη τη στιγμή ήταν η στενή συνεργασία των δύο ισχυρότερων μυστικών αστυνομιών της Ευρώπης. Έπειτα από 15 χρόνια, κυκλοφόρησε στη Γερμανία μια δίτομη έκδοση των γραπτών του και του χάρισε σχεδόν αμέσως μια τιμητική επιτυχία που ξεπερνούσε κατά πολύ την αναγνώρισή του από τους λίγους οι οποίοι τον είχαν γνωρίσει όσο ζούσε. Και αφού η απλή διασημότητα, όσο μεγάλη και αν είναι, καθώς στηρίζεται στην κρίση των καλύτερων, δεν είναι ποτέ αρκετή για να δώσει σε συγγραφεί και καλλιτέχνε τον επιούσιο που μόνο η φήμη, η μαρτυρία ενός πλήθους που δεν χρειάζεται να είναι αστρονομικού μεγέθους μπορεί να εγγυηθεί, μπαίνουμε διπλά στον πειρασμό να πούμε μαζί με τον Κικέρονα. πόσο διαφορετικά θα ήταν όλα αν ήταν νικητές στη ζωή εκείνοι που νίκησαν το θάνατο. Η μεταθανάτια φήμη είναι πάρα πολύ παράξενο πράγμα και δεν μπορούμε να την αποδώσουμε μόνο στην τυφλότητα του κόσμου ή στη διαφθορά των λογοτεχνικών κύκλων. Ούτε και μπορούμε να πούμε πως είναι η πικρή ανταμοιβή εκείνων που ήταν πιο μπροστά από την εποχή τους, σαν να ήταν η ιστορία ένας αγώνα δρόμου, στον οποίο μερικοί δρομείς τρέχουν τόσο γρήγορα, ώστε χάνονται από το οπτικό πεδίο των θέατων. Απέναντίες, Τη μεταθανάτιας φήμη προηγείται συνήθως η υψηλότερη αναγνώριση από τους ομοίους. Όταν πέθανε ο Κάφκα το 1924, τα λιγοστά βιβλία του που είχαν εκδοθεί δεν είχαν πουλήσει περισσότερα από λίγες εκατοντάδες αντίτυπα. Αλλά οι λογοτέχνες φίλοι του και οι λιγοστοί αναγνώστες που είχαν σχεδόν τυχαία σκοντάψει στα σύντομα πεζογραφήματά του, μια και δεν είχε ακόμα δημοσιευτεί κανένα μυθιστορήμά του, ήξεραν δίχως καμιά αμφιβολία πως ήταν δάσκαλος της νεότερης πεζογραφίας. Ο Είχε κερδίσει από νωρί μια τέτοια αναγνώριση. Και όχι μόνο στου κύκλου εκείνων που τα ονόματά του ήταν τότε ακόμα άγνωστα, όπω ο νεανικό του φίλο Γκέρχαρτ Σόλεμ και ο πρώτο και μοναδικό μαθητή του Τέοντο Ραντόρνο, που επιμελήθηκαν από κοινού τη μεταφανάτη έκδοση των έργων και των επιστολών του. Άμεση, ενστικτόδης μπαίνουμε στον πειρασμό να πούμε, αναγνώριση ήρθε από τον Χούγκο Φων ο οποίο δημοσίευσε το 1924 το δοκίμιο του Μπένγιαμιν για τις εκλεκτικές συγγένειες του Γκέτα. Ήρθε και από τον Μπέρτολτ Μπρέχτ, ο οποίος, μόλις έμαθε την είδηση του θανάτου του Μπένγιαμιν, λέγεται πως είπε ότι ήταν η πρώτη σοβαρή απώλεια την οποία προκάλεσε ο Χίτλερ στη γερμανική λογοτεχνία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε αν υπάρχει κάτι όπως η εντελώς παραγνωρισμένη ιδιοφυία. ή αν αυτό είναι το ημερινό όνειρο όποιων δεν είναι ιδιοφύειες. Μπορούμε όμως να είμαστε επαρκώς βέβαιοι ότι η μεταθανάτια φήμη δεν πέφτει στο δικό τους μερτικό. Η φήμη είναι κοινωνικό φαινόμενο. Για τη φήμη δεν αρκεί η γνώμη ενός, όπως θα το έθετε ο ενέκας, μόλον ότι αρκεί για τη φιλία και τον έρωτα. Και καμιά κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά χωρίς ταξινόμηση, χωρίς διευθέτηση των πραγμάτων και των ανθρώπων σε τάξεις και σε προδιαγεγραμμένα πρότυπα. Αυτή η αναγκαία ταξινόμηση είναι η βάση για όλες τις κοινωνικές διακρίσεις. Και οι διακρίσει παρά την κρατούσα σήμερα αντίθετη αντίληψη, είναι συστατικό στοιχείο της κοινωνικής επικράτειας, όπως ακριβώς η ισότητα είναι συστατικό στοιχείο του πολιτικού. Η ουσία είναι ότι μέσα στην κοινωνία ο καθένας πρέπει να απαντά στο ερώτημα «Τι είναι» σε αντιδιαστολή με το ερώτημα «Ποιος είναι». Ποιος ειναι Ποιο ειναι ο ρόλος και η λειτουργία του. Και η απάντηση φυσικά δεν μπορεί να είναι «Είμαι απαράμιλος», όχι εξαιτίας της υποκρυπτώμενης έπαρση, αλλά επειδή η απάντηση αυτή δεν θα είχε νόημα. Στην περίπτωση του Μπένιαμιν, το πρόβλημα, αν υπήρχε, μπορούμε να το διαγνώσουμε εκ των υστέρων με μεγάλη ακρίβεια. Όταν ο Χόφμανσταλ διάβασε το εκτενές δοκίμιο για τον Γκέτε, το οποίο είχε γράψει ένας εντελώς άσιμο συγγραφέας, το χαρακτήρισε απολύτως απαράμυλλο και το πρόβλημα ήταν πως είχε απόλυτα δίκιο αφού δεν μπορούσε να συγκριθεί με οτιδήποτε στην υπάρχουσα λογοτεχνία. Το πρόβλημα με όλα όσα έγραψε ο Μπένγεμιν ήταν πως πάντα ήταν σουιγγέναρης. Φαίνεται λοιπόν πως η μεταθανάτια φήμη είναι η μοίρα εκείνων που δεν χωρούν σε ταξινομήσεις εκείνων που το έργο τους ούτε χωράει στην υπάρχουσα τάξη, ούτε εισάγει ένα καινούριο είδος που θα ταιριάξει σε μελλοντικές ταξινομήσεις. Αναρρύθμητες απόπειρε ανθρώπων. Να γράψουν με τον τρόπο του Κάφκα όλες τους θλιβερές αποτυχίες, χρησίμευσαν μόνο για να τονίσουν τη μοναδικότητα του Κάφκα. Εκείνη την απόλυτη πρωτοτυπία, που δεν μπορούμε να την αναγάγουμε σε κανέναν προγενέστερο, και που δεν έχει μεταγενέστελους. μα αυτό μπορεί τελικά να συμφιλειωθεί η κοινωνία και να του επιθέσει πρόθυμα την εγκριτική της φραγίδα. Για να μιλήσουμε λοιπόν χωρίς περιστροφές, θα ήταν σήμερα τόσο παραπιστικό να συστήσουμε τον Μπένιαμιν ως κριτικό λογοτεχνία, όσο θα ήταν παραπιστικό να συστήσουμε το 1924 τον Κάφκα ω διηγηματογράφο και μυθιστοριογράφο. Για να περιγράψουμε επαρκώς το έργο και τον ίδιο τον συγγραφέα μέσα στα συνήθη πλαίσια αναφοράς μας, θα πρέπει να κάνουμε πολλές αρνητικές διαπιστώσεις, όπως, παραδείγματος χάρη, η ευρυμάθειά του ήταν μεγάλη, αλλά δεν ήταν λόγιος. Το υλικό του περιελάμβανε κείμενα και την ερμηνεία του, αλλά δεν ήταν φιλόλογος. Τον έθελγε πολύ όχι η θρησκεία, αλλά η θεολογία και η θεολογικού τύπου ερμηνεία, για την οποία το ίδιο το κείμενο είναι ιερό, αλλά δεν ήταν θεολόγος και δεν ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τη βίβλο. Ήταν γεννημένο συγγραφέας, αλλά η μεγαλύτερη φιλοδοξία του ήταν να δώσει ένα έργο που θα αποτελούνταν αποκλειστικά από παραθέματα. Ήταν ο πρώτος Γερμανός που μετέφρασε Προύστ και saint-john Πέρσ και πριν από αυτά είχε μεταφράσει το έργο του Μποντλέρ ταμπλό Parisien». Μα δεν ήταν μεταφραστής. Έγραψε. Βιβλίο και μια σειρά δοκίμια για ζώντες και νεκρού συγγραφεί, Αλλά δεν ήταν κριτικός λογοτεχνίας. Έγραψε ένα βιβλίο για το γερμανικό μπαρόκ και κατέληπε μια πελώρια ημιτελή μελέτη για τον γαλλικό 19ο αιώνα. Αλλά δεν ήταν ιστορικός, ούτε της λογοτεχνίας, ούτε οτιδήποτε άλλο. Θα προσπαθήσω να δείξω πως σκεφτόταν ποιητικά, αλλά δεν ήταν ούτε ποιητής, ούτε φιλόσοφος κι όμως, στις σπάνιες στιγμές κατά τις οποίες ενδιαφέρθηκε να ορίσει τι έκανε ο Μπένγιαμιν θεωρούσε τον εαυτό του κριτικό λογοτεχνίας και αν μπορούμε να πούμε ότι φιλοδοξούσε να αποκτήσει μια θέση στη ζωή η θέση αυτή θα ήταν του μοναδικού αληθινού κριτικού της γερμανικής λογοτεχνίας όπως το διατύπωσε ο Σόλεμ σε ένα από τα λίγα γράμματα στο φίλο του που έχουν δημοσιευτεί μόνο που η ιδέα να γίνει χρήσιμο μέλος της κοινωνίας, θα τον είχε αποθήσει. Άσφαλώς ήταν σύμφωνος με τον Ποντλέρα. που έλεγε «μου φαινόταν πάντα πολύ απέσιο να είμαι άνθρωπος χρήσιμος». Στις εισαγωγικές παραγράφους του δοκιμίου για τις εκλεκτικές συγγένειες, ο Μπένιαμιν εξήγησε ποιο καταλάβαινε πως είναι το έργο του κριτικού λογοτεχνίας. Έκανε αρχικά τη διάκριση ανάμεσα σε σχολιασμό και κριτική χωρίς να το μνημονεύει, πιθανόν χωρίς καν να το συνειδητοποιεί, χρησιμοποίησε τον όρο «κριτικ», που στη συνήθη χρήση σημαίνει «κριτική», όπως ακριβώς τον χρησιμοποίησε ο Καντ όταν μίλησε για «κριτική» του καθαρού λόγου. Έγραψε «Η κριτική ασχολείται με το περιεχόμενο αλήθειας ενός εργουτέχνης, ο σχολιασμός με το θέμα του. Η σχέση ανάμεσα στα δύο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 ένα περισσότερο, η ερμηνεία του εντυπωσιακού και του αλόκοτου, δηλαδή του θέματος, γίνεται προϋπόθεση για οποιονδήποτε μεταγενέστερο κριτικό. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.